Πώ περιμείλει Φοβέρι μίλημα σε πια. Φοβέρι μίλημα σε πια. Όλα έχουνε περάσει. Μέρι σε πια. μέρι μηλληπασοπια ό μέρι μίληπασεέπια ό μέρι μηληπασεέπ πια μολά περάσει μέρι μίληπασε πια ό μέρι μηληπασεέπια έχουνε περάσει. Let's oh Και κύριε, καλημέρα σα. Σήμερα ξεκινάει για τρίτη φορά μια καινούργια εκπομπή στο ραδιο Αλφα. Μέρι, μην λυπάσαι πια. Για πε μα, Δημήτρη, το Μέρι, μην λυπάσαι πια. Γιατί το προτείνεσαι, Εγώ δεν μπορεί να το καταλάβω από την αρχή. Καλημέρα και από μένα, λοιπόν. Επειδή με έχει φάει ο Γιώργο, να εξηγήσω, Σόιν και καλά, γιατί είναι αυτό ο τίτλο. Λοιπόν, το Μέρι, μιλή λυπάσαι πια ήταν ένα έγκρικο τραγούδι, αισιόδοξο, το οποίο μιλάει για το σπάσιμο δεσμών. Α των σκλάβων Αυτό το τραγούδι το πήρε ο Μάνος Ξηδούς και το έκανε στα ελληνικά και επειδή από τη μία είναι αισιοδόξο λέει να μην λυπάσαι πια και από την άλλη μιλάει για το σπάσιμο του δεσμού. και επειδή μου άρεσε και ο τίτλος έτσι Μέρη μην λυπάσαι πια είπα να το βάλουμε στην εκπομπή ε, Αν υπάρχει αντίρρηση από τους, απ τους ακουρατές παρακαλώ να την πούνε γιατί... Μπορώ <laughs> να το γράψουμε στο facebook <laughs> είμαστε μία... Εξελιγμένη εκπομπή Έχουμε και τη σελίδα μας στο facebook Τη φτιάξαμε πριν Μερικές μέρες Η Λίμνος αυτοοργανώνεται Ονομάζεται φίλοι και φίλες και φίλοι Η Λίμνος αυτοοργανώνεται Είναι μια σελίδα στο facebook Όπου μπορείτε να πείτε και να γίνετε μέλη Και εκεί θα αρχίσουμε να συζητάμε Διάφορες προτάσεις, παρατηρήσεις Γύρω από τα θέματα Τα οποία απασχολούν την εκπομπή Και το βασικό θέμα το οποίο Έτσι και η αφορμή που ξεκινήσαμε την εκπομπή εδώ ε, δεν, είναι, δεν έχει να κάνει, δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι εδώ με τον Δημήτρη, ε, ούτε θέλουμε να, έτσι να, την επικαιρότητα να, να, να, να ανακοινώνουμε. Ε, απλά έχουμε μια θέση, βλέπουμε ένα σύστημα γύρω μα το οποίο μας συνθλίβει και προσπαθούμε μαζί σας να βρούμε κάποιες προτάσει, κάποιου τρόπου με του οποίου θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την λέλαπα. Αλλά έχει μια καλύτερη ιδέα Ας φίλος που έγραψε το facebook έτσι. Ναι. Αντί για ρογμές στο σύστημα που έλεγες εσύ Αυτός μίλησε για τρύπες στο καλσόν ναι. Είναι πιο καλοκαιρινό Πιο, πιο ερωτικό έτσι Έχεις απόλυτο δίκιο Ο φίλος μας ο Θέμης. λοιπόν Πρέπει να πω ότι μόλις η ομάδα Η λίμνη αυτοποργανώνεται ε, Έγινε ε, είναι, Τα μέλη τη έγιναν 70 ακριβώ. Λοιπόν και χωρί ιδιαίτερη Να τα καταστήσουμε, να τα καταστήσουμε. Επίση, θα ήθελα να πω ότι για οποιοδήποτε παρατηρήσει και προτάσει μπορεί ο καθένα να γράψει στο facebook στη σελίδα. Η όσο αυτό οργανώνεται, ε, το παρακολουθούμε. Αν κάποιο κάτι γράψει, θα βγει στον αέρα, θα το διαβάσουμε και θα το συζητήσουμε. Λοιπόν. Τώρα, επειδή ήταν τι προηγούμενε μέρε, γινόντουσαν πολλά στη Μερινά και ήρθε και ο Βασίλη Παπα-Κουσταντίνο, δεν πέτυχε ένα τραγουδάκι λίγο και μετά να πούμε για τον καλεσμένο μα. Κατευθείαν, ναι. Αμέσω. Στα δεσποτασκίδια, στα παρκα σε και τα βέρνε. Και άζω τη ζωή μου, στα πίσκα δεν οματιά, μα δεν κι αλλιώ βαθιά στο πλήθο και στι συγκεντρώσει. την ώρα που σε αφήνουν και σε ποδοπατούν και σου ζητάνε δόξα να τους δώσεις το γέλιο μου χαρίζω στα δεσποτα σκυλιά, Στα πάρκα σε πλατείε και τα Μοιράζω τη ζωή μου σαν δίσκα λαγδαματιά, Μα δεν γεμίζουν εύκολα οι σκέρνε. Το γέλιο μου χαρίζω στα δεσποτα σκυλιά, Στα πάρκα σε πλατείε και τα Μοιράζω τη ζωή μου σαν δίσκα λαγδαματιά, Μα δεν γεμίζουν εύκολα οι σκέρνε. Λοιπόν φίλε και φίλοι είμαστε πάλι μαζί Να, να μην ξεχνιόμαστε Ότι έχουμε κάνει μία πρόταση εδώ στην εκπομπή αυτή ε, Και λέμε να την υλοποιήσουμε Να υλοποιήσουμε αυτή μας τη σκέψη ε, Αρχές Σεπτεμβρίου μόλις θα καταλαγιάσουν Λίγο τα πολιτιστικά Θα φύγουν έτσι Και πριν να θα... αρχίσουν τα σχολεία Έτσι λίγο εκεί κάπου στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου Λέμε να κάνουμε μία Μάζοξη ε, Που την ονομάζουμε μέρα ή βραδιά χωρίς χρήματα. Ε, η οποία θα έχει ένα ε, ας πούμε, πνεύμα αλληλεγγύη, συλλογικότητα ε, και επίση, κάπω έτσι, να πείσουμε του εαυτού μα και τον κόσμο ότι ρε παιδί μου, μπορεί η ζωή και λίγο χωρί χρήματα να ζήσουμε κάποιε στιγμέ, κάποιε ώρε χωρί χρήματα να μα κυβερνούν συνεχώ. Δηλαδή, τι θα κάνουμε στην εκδήλωση αυτή, α πούμε. μέρα, δηλαδή, μπορούμε να διασκεδάσουμε, να φάμε, να πιούμε χωρί να δώσουμε χρήματα, αλλά. Όλα αυτά που είναι καθένας. πολύ καταναλωτικά, ρε φίλε. Να διασκεδάσουμε, να φάμε και να πιούμε. Ακριβώ έτσι αρχίζει ο Καραγιώλης ο... Είναι αυτή η αρχή. Όλα αυτά. Λοιπόν, και να φέρνουμε ο καθένα πράγματα τα οποία δεν του είναι τόσο χρήσιμα και μπορεί να τα δώσει σε κάποιον άλλον. Αυτά να είναι. Ένα ρούχο, μια μπλούζα, ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο, βλέπετε, ένα παιχνίδι. Στο σπίτι και σκουνίζεται χρόνια. Δεν το χρειάζεσαι, το φέρνει. Και να το πάρει κάποιο άλλο, αλλά πραγματικά να το πάρει κάποιο άλλο. Δεν είναι ο σκοπό, δεν είναι να φέρουμε όλοι, έτσι. αλλά και να πάρουμε όλοι και ο όρος, ο όρος δεν θα είναι σόγγι και καλά για να πάρεις προ να δώσει. έτσι. Ο μόνος όρος είναι να πρέπει να πάρεις που φεύγοντας όμως. Έτσι. Ε, επίσης ε, ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να προσφέρει κάτι, δηλαδή α πούμε ένας μουσικός θα μπορούσε να έρθει με μια κιθαρά ή ένα σχήμα μουσικό και να παίξει πέντε τραγούδια. Ε, ο όρο εκεί με τη μουσική θα είναι οπωσδήποτε να μην είναι εμπορικά τα τραγούδια. Να είναι, να είναι τραγούδια κάτω από κάποιες πωλήσει. Ε. έτσι αν, αν είναι δυνατόν δηλαδή τραγούδια τα οποία να μην έχουν ακουστεί ποτέ ευχαριστούμε λοιπόν. η μαμά του Γιώργου θα φτιάξει καλά φαγητό δεν το ξέρουμε αυτό ε. ο μπαμπάς του μπορεί να φέρει κανένα ρακί μπράβο και κανένα ρακί μπορεί να φέρει κανείς ναι. λοιπόν ωραία το θέμα τη σημερινή εκπομπή. Ε, ας μην ξεχνάμε ότι στο facebook στην ομάδα Η Λίμος αυτοργανώνεται μπορείτε να αφήνετε, να γράφετε παρατηρήσεις, προτάσεις, να κάνετε. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι το περιβάλλον η σχέση άνθρωπος-περιβάλλον, σχέση σύστημα-περιβάλλων και φυσικά έχουμε εδώ στο στούντιο του Radio Αλφά μία ακτιβίστρια θα το λέγαμε της οικολογίας για τη Λίμνο <laughs> <laughs> ε... Λοιπόν, είναι μαζί μα η Φωτεινή Εκμετζόγλου. Είναι πρόεδρο του ομίλου Ανεμόεσα. Ένα συλλόγο σουματίο. Τι είναι, Φωτεινή? Όμιλος, Έτσι, ωραία. Ο όμιλο αυτό που ενεργοποιείται στα θέματα περιβάλλοντο, τόσο φυσικού όσο και τεχνητού περιβάλλοντος Καλημέρα, Φωτεινή. Καλημέρα σε όλου. Καλημέρα, Φωτεινή. Ε... Α μα πει λίγα για την Ανεμόεσα. Α μα πει ναι. τι είναι, Ανεμόεσα, ναι, για τον κόσμο που δεν ξέρει ενδεχομένω. Ναι. Το καλό είναι πια ότι αρκετοί πια ξέρουμε ποια είναι η ανεμόεσα και αυτό το θεωρούμε ένα σύμ στην προσπάθειά μας. Η ανεμόεσα, όπως είναι και ο τίτλο, τη είναι όμιλος προστασίας περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Λίμνου. Άρα, αρχής εξ αρχής ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το περιβάλλον, το φυσικό, αλλά και το ανθρωπογενές και αυτό που εμείς δημιουργούμε και αυτό που έχει η φύση δημιουργήσει. Ε, νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο και στη συνέχεια της κουβέντα που θα κάνουμε ε, αν εξηγούσα με δύο λόγια ε, το πνεύμα πάνω στο οποίο λειτουργούμε Λεύε. και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί ίσως και οι περισσότερες ε, παρεξηγήσεις που θα έλεγα εντό ή εκτός εισαγωγικών έχουν δημιουργηθεί από αυτή ίσως την έλλειψη ενημέρωση. Ε, τα τελευταία χρόνια θα λέγαμε ότι όσο και αν βλέπουμε μία στάση κόσμου και των κοινωνιών οργανωμένων υπέρ των περιβαλλοντικών οργανώσεων γενικότερα, άλλο τόσο βλέπουμε και μία αντίδραση. Και η αντίδραση αυτή συνήθως στηρίζεται στην ιδέα ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι αντίθετη με την ανάπτυξη. Και μάλιστα όχι μόνο αντίθετη με την ανάπτυξη, αλλά έχουμε φτάσει και σε ακραίωτερες, σε πιο έτσι, αντιλήψεις ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι αντίθετη για προς τι ανθρώπινε δραστηριότητες. Λοιπόν, ε, θεωρώ πολύ σημαντικό, με δυο λόγια, να πούμε ότι αυτό που πιστεύουμε και αυτό που είναι και η βάση σε όλες μας τις δράσεις και σε όλες μας τις παρεμβάσεις είναι ότι πιστεύουμε στην αηφόρο ανάπτυξη. Πιστεύουμε στην ανάπτυξη, αλλά πιστεύουμε σε μία άλλου είδους ανάπτυξη, μία βιώσιμη ανάπτυξη νομίζω ότι έτσι για να μην γίνουμε και αμπινόμενοι θα βγουνε στην κουβέντα η απορία μου είναι, ε, η απορία μου είναι ε, το σύστημα το σημερινότητα όπως έχουμε, το, έχουμε διαμορφώσει εμεί οι άνθρωποι η κοινωνία που ζούμε με, το, με τα συμφέροντα τα διάφορα να είναι ανεξέλεκτα και να, ε, να βιάζουν τη φύση και τις κοινωνίες ε, μπορούμε να μιλάμε για ετσι, οικολογική ευαισθησία μπορούμε να μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος από απ τη στιγμή που τα μεγάλα συμφέροντα, ακόμη και τα μικρά συμφέροντα ενό ανθρώπου που είναι να κάνει μια δραστηριότητα εμπορική, είναι πάνω απ' όλα τελικά. Σε ένα σύστημα όπου το χρήμα κυριαρχεί. Ε, δηλαδή, πώ ε, είναι εφικτό μέσα σε αυτό το σύστημα να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ναι, νομίζω ότι απλώ δεν είναι θέμα εφικτού. Είναι θέμα, έτσι, θα έλεγα, ακόμα κι αν ακούγεται βαριά η κουβέντα, ε, υποχρέωση μα. Δηλαδή εάν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όπως το λέει και που είναι υπαρκτό έτσι και ε, εγώ θα το προχωρούσα ίσως και λίγο παρακάτω και θα έλεγα ότι ακόμα και οργανώσεις που έχουν τον μανδύα των οικολογικών οργανώσεων ή αυτές που λέμε πράσινες έτσι, οργανώσεις ή πράσινη οικονομία και έχει φτάσει ο κόσμος έτσι να φτάσει να λέει και πράσιν άλογα ε, είναι γεγονός ότι ακόμα και εκεί παίζονται χοντρά παιχνίδια ε, όμως η άποψή μας σαν ομίλου και η προσωπική μου είναι ότι όσο δύσκολες και να είναι οι συνθήκες Εάν εσύ πιστεύεις σε κάτι πρέπει να το κάνεις έσω στη μικροκλίμακά σου, στο σπίτι σου ε, Στην οικογένειά σου, ε, στη, στη γειτονιά σου, στην πόλη σου ε, Εγώ νομίζω ότι δεν είναι ασυ... ασυμβίβαστα το κέρδος και η προστασία του περιβάλλοντος Κάθε άλλη. Εκεί που παίζεται το παιχνίδι είναι στο πρόσκαιρο κέρδος με οποιαδήποτε θυσία τότε καταστρέψει το περιβάλλον. Γιατί αν σιευτείς λίγο πιο μακροπρόθεσμα, τότε προστατεύοντα το περιβάλλον όντως έχει κέρδο. Και το έχουν δείξει αυτό κοινωνίες, δηλαδή και κράτη, που έχουν προστατεύσει το περιβάλλον τους πόσο κέρδο είχαν τελικά οι δραστηριότητες ιδιωτικέ ακόμα, οι οικονομικές ε, δραστηριότητες από σε αυτό. Ένα, σε ένα θεωρητικό επίπεδο αυτό. Όχι καθόλου. Δηλαδή... Γενικά και αόριστα η κοινωνία θα έχει όφελος, μακροπρόθεσμο, εάν προστατεύσει το περιβάλλον, ναι, αλλά ο ίδιο ο επιχειρηματίας, ο οποίος θα βάλει κάποια λεφτά για να κάνει μια επιχείρηση, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, ε, αυτός δεν βλέπει τόσο πολύ μακροπρόθεσμα, σου λέει... Εντάξει, εγώ θέλω μέσα σε 10 χρόνια να κάνω μια απόσβεση. Ξέρω εγώ, σε πόσα, σε 20, πόσα θα περιμένω εγώ. Για να προστατεύονται τα στο περιβάλλον, εγώ να περιμένω μετά από 30 χρόνια να, να έχω όφελο. Ναι, εδώ όμω τώρα νομίζω ότι μπαίνει και ο ρόλο που πρέπει να έχουν οι όμιλοι, κατά το σκοπό του και το αντικείμενό του ο καθένα, έτσι να έχει και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Γιατί το θέμα δεν είναι να αντιμετωπίζει μόνο τα προβλήματα τη καθημερινότητα, το θέμα είναι να δημιουργεί νοοτροπίε και θέσει οι οποίε σιγά σιγά. Θα περάσουν και στις επόμενες γενιές και στις επόμενες, Γιατί να, πριν είπαμε τη λέξη αϊφόρο ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη. Λέμε τη λέξη ανάπτυξη. Αυτή τη λέξη, πώς την έχουν χρησιμοποιήσει. Αυτή τη λέξη, πώς την ακριβώ όπω λέει και στη Δημήτρη, πώς την έχουν χρησιμοποιήσει, χωρίς να ξέρουν τι λένε. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Νομίζω ότι ένα γονιό μπορεί να το καταλάβει. Όπω ένα γονιό φροντίζει το σπίτι που θα αφήσει στο παιδί του, έτσι. Ε, να του το γράψει, να το, να το έχει τακτοποιημένο, να το ξεχρεώσει να το από το δάνειο, να το έχει σε καλή κατάσταση. Ε, το σπίτι μας είναι ο κόσμος. Δηλαδή, τι είναι. Του καθενός μας το σπίτι είναι. Και ακόμα και αν δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο συνειδητότητα για το περιβάλλον, αυτό που είπες για τον επιχειρηματία. Θα δούμε ότι όσα παραδείγματα έχουμε καλών οικονομικών πρακτικών τα τελευταία χρόνια... Έχουν σχέση με το περιβάλλον, γιατί και ο άνθρωπος Ένα κομμάτι στην αλυσίδα είναι βρε παιδιά Δηλαδή ο ψαράς, ο κτηνοτρόφος, ο ξενοδόχο, ο ριβάτης που θα έρθει ε, Ο παρατηρητής, τι είναι, ένα κομμάτι μέσα στη φύση Δηλαδή αυτό πρέπει να δούμε, ότι υπάρχει άρρηκτος δεσμός φύση και άνθρωπος Δηλαδή εμεί τώρα έχουμε φτάσει Αντί να λέμε και να συζητάμε να προστατεύουμε τη φύση για τον άνθρωπο να προστατεύουμε τη φύση από τον άνθρωπο ναι. δηλαδή έχουμε φτάσει σε στρεβλώσεις και για να είμαστε και με τη φιλοσοφία της εκπομπή να συνάδει όλο αυτό που μιλούν δηλαδή η ρογμή θα λέγαμε ότι το να προστατεύεις το περιβάλλον είναι και αυτό μια ρογμή στο σύστημα ε, βέβαια. Έτσι. Ε, βέβαια γιατί το περιβάλλον ναι. είναι για μα. δηλαδή δεν είναι κάτι άσχετο αυτό πιστεύω και η Φωτεινή και όλες οι οργανώσεις που ασχολούνται με την οικολογία είναι ότι και ο άνθρωπος είναι ένα μέρος του περιβάλλοντος προστατεύεται το περιβάλλον, προστατεύει τον άνθρωπο Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε λοιπόν τα πιο συγκεκριμένα, στα πιο συγκεκριμένα ζητήματα να βάλουμε τραγνάκι, ένα τραγουδάκι ένα τραγουδάκι που λέει όλοι χρειαζόμαστε τον άλλον. και όσον αφορά αυτό που είπε στην αρχή για την εκδήλωση που κάναμε, αυτοί οι τύποι που θα κάνουμε που θα κάνουν, ε. Ε. Λοιπόν, ο οποίο έχει δει την ταινία με τους Blues Brothers είναι δυο τύποι <laughs> περίεργοι που οργανώσαν μια συναυλία για να σώσουν το παλιό του ιδρύμα ε, στο οποίο μεγαλώσαν σαν παιδάκια. great Sir! Oh. Στο Αλφά κάθε Σάββατο το πρωί, εκεί γύρω στι 10 και Είμαστε ο Δημήτρη και ο Γιώργο, οι βασικοί συντελεστέ, και κάθε φορά θα έχουμε και ένα ε, φιλοξενούμενο στην εκπομπή. Σήμερα έχουμε την ακτιβρία ε, φωτινή εκμετισόλου, ε, η οποία είναι πρόεδρο του, του, του ομιλούλου Ανεμόισα. Ε, λοιπόν και τώρα να περάσουμε σε πιο συγκεκριμένα θέματα έτσι μιλήσαμε στο, το θεωρητικό της υπόθεσης Δημητρή λοιπόν, θα μου επιτρέψει να, δι... ε, να κάνω μια διευκρίνηση ναι. μια και ακούω το Ακτιβίστρια ε, εάν ο ακτιβισμός έχει σχέση να κάνει με τα χαρτιά, τα μολύβια και τα έγγραφα αποδέχομαι πλήρω ε, τον όρο mm. ε, διαφορετικά είναι βαρύ θα έλεγα για έναν άνθρωπο που δεν έχει κάνει τέτοια πράγματα. Δεν έχει. Ναι, έτσι, η οικολογία. Και... Η του περιβάλλοντος... και, και το βλέπω σοβαρά έτσι, αυτό που λέω. Μπράβο. Το κατάλαβα. Η προστασία του περιβάλλοντο, δηλαδή για να προστατεύσει το περιβάλλον, μάλλον ο άνθρωπο. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάπω πιο συνειδητοποιημένοι σε εσένα, και, και πιστεύω και εγώ και ο Δημήτρη, δεν θέλει να λίγο ακτιβισμό, δεν θέλει μια πάλη, δηλαδή να παλέψει με τα συμφέροντα που λέγαμε. Σίγουρα ε, θέλει. Να θα συγκρουστεί έτσι καλό. Αναπόφευκτα δηλαδή. Και αυτό ξεκινάει από τον εαυτό μα. Από μας τους ίδιους, δηλαδή ε, εάν εγώ που λόγω το επαγγελματό μου και καταναλώνω τόσο χαρτί ε, μιλάω για προστασία του περιβάλλοντος και δεν ανακυκλώνω το χαρτί του γραφείου μου ε, δεν Εσύ. έχει κανένα νόημα να μιλάω δηλαδή πρέπει Μην να ξεκινήσω ξεπούτουμε. από τα του γραφείου μου πούμε, από τα του οίκου μου Έτσι, από να ξεκινήσουμε όλοι μα. Εγώ πάντως φίλε εδώ που βρισκόμαστε του έχω το μανιά στο τσιγάρο και, <laughs> και του βλέπω εκεί δυο να... <laughs> να φεύγουν από εδώ καμπνισμένοι. Να μην πούμε και την, το πάγκυλμά σου έτσι που... Ναι, λοιπόν, παρακάτω. Λοιπόν, να πάμε στις δράσεις όμω τη αναιμόες σας. και η τελευταία δράση που είχε γίνει έτσι που είχε και αποτέλεσμα ήταν με το θέμα των ανεμογεννητριών Ένα θέμα που σηκώθηκε πριν πόσο πριν δύο χρόνια ήταν... δύο χρόνια. Και που εσείς πρώτοι το πήρατε χαμπάρι που λέμε ενημερώσετε τον κόσμο, τρέξατε, κάνετε εκδηλώσει και στο τέλος φτάσετε και στα νομικά του ζητήματος έτσι ώστε κάπου να έχει κολλήσει τώρα το πράγμα. Ναι, έτσι φαίνεται. Βέβαια δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Νομίζω ότι το θέμα των ανεμογεντριών είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα έτσι, και πρέπει να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας και να μας βοηθάει και στο μέλλον στο ότι η ενημέρωση τελικά είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ένας πολίτης που δεν είναι ενημερωμένος είναι ένας πολίτης που μπορεί να άγεται και να φέρεται από συμφέροντα να κατευθύνεται και τελικά να αποφασίζει ενάντια στο πραγματικό συμφέρον του από άγνοια. Αυτό αποδείχθηκε θα έλεγα μέσα από τη διαδικασία ενημέρωση για το θέμα των νεμογεννητριών. Ξεκίνησε πάντα από εμά Το λέω γιατί δεν είμαστε ειδικοί, έτσι, ο καθένα έχει μία κατάρτιση σε έναν τομέα, αλλά από εκεί και πέρα ούτε γνωρίζει τα πάντα, ούτε επειδή ασχολείται με έναν τομέα έχει και γνώσει ειδικέ. Ξεκινήσαμε λοιπόν πρώτα απ' όλα εμεί οι ίδιοι να μάθουμε τι συμβαίνει. Να ρωτήσουμε, να διαβάσουμε. Ε, βρεθήκαμε με την εταιρεία, βρεθήκαμε με άλλου ομίλου προστασία περιβάλλοντο, βρεθήκαμε με το ΒΒΕ, βρεθήκαμε με διάφορου. Ε, είχατε βρεθεί και με την εταιρεία, βεβαίως, αυτό δεν το ξέρω. Βεβαίω, βεβαίω. Είχαμε κάνει μια συνάντηση στα γραφεία τη εταιρεία. Ε, πρέπει να ξέρει ε, το θέμα πολλέ τις πλευρέ. Και τον αντίπαλο αυτό Ακριβώς. Ακριβώ. Ε, και μάλιστα για να είμαι ελικρινή στο σημείο τη συνάντηση με την εταιρεία, επειδή ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε, ε, δεν θεωρούσαμε καν αντίπαλο. Έτσι mm. γίναμε απόλυτα ελκρινή. Mm. Ήταν ένα παράγοντα ενό παιχνιδιού με όρου οικονομικού, αλλά μια ε, πολύ σοβαρή υπόθεση ε, αν το βούμε ουσιαστικά. Ε, αυτό που βλέπαμε σιγά σιγά και αυτό που καταλαβαίναμε ε, ήταν ότι μιλούσαμε για μία επένδυση η οποία δεν είχε καμία σχέση με τον τόπο, το συγκεκριμένο, με το χαρακτήρα του τόπου, αν σκεφτούμε ότι όλο το νησί έχει χαρακτηριστεί σαν ιδιαίτερο φυσικού κάλου, έχει 18 παραδοσιακούς οικισμούς κλπ. Και, και ήταν ένα έργο έξω από κάθε μέτρο ανθρώπινο, ε, Θεωρούσαμε και θεωρούμε και πιστεύουμε ότι αν πραγματοποιόταν αυτή η επένδυση θα άλλαζε ο χαρακτήρας του νησιού, θα πηγαίναμε δηλαδή σε μία βιομηχανικού τύπου εγκατάσταση. Δεν θα ήταν απλώς μία εγκατάσταση κάποιων ανεμογεννητριών. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό που σιγά σιγά μας βοήθησε στο να δείξουμε στους συμπολίτε μας που ήταν έτσι επιφυλακτικοί το επικίνδυνο αυτή τη κατάσταση ήταν ότι δεν είμαστε αντίθετοι στις ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Δηλαδή αυτό είναι ένα ψευτοδήλημα. Το οποίο βάζουν γενικότερα ότι όσοι είναι κατά των ενεμογεννητριών είναι πάλι κατά τη ανάπτυξη. Και όσοι είναι υπέρ, είναι υπέρ τη ανάπτυξη. Αυτά είναι ψευτοδήληματα που έτσι εκπροσωπούν κάποιε συγκεκριμένε σκοτμότητε για τι υπηρεσίε. Ναι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το νιστεί εδώ πέρα ότι. Δεν εσεί ήταν κατά των ανεμογενητριών αλλά κατά αυτού του έργου του τερατουργήματος. Ακριβώ. Εξάλλου αυτό αποδεικνύεται γιατί πριν εμφανιστεί αυτή η πρόταση τη Υμπερντρό Ρόκας για αυτή την επένδυση, που δεν αφορά μόνο τη Λίμνο, αλλά Λίμνο-Μιτυλίνη-Χίο, έτσι, εμεί σαν όμιλο είχαμε υποβάλει στα συναρμόδια Υπουργεία, στο Δήμο, στην Περιφέρεια και είχαμε κοινοποιήσει και στα ΜΜΕ και στα μέλη μα τι προτάσει μα. Για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ανάπτυξη κάνει, δηλαδή, βέβαια, δηλαδή. Είχαμε δηλαδή, κάνει δηλαδή μία μελέτη αρκετά στοιχειοθετημένη που αφορούσε και τα φωτοβολταϊκά όταν όλοι νομίζουν ότι θα λύναν τα προβλήματά του με τα φωτοβολταϊκά και τι ανεμογεννήτρε πριν γεννηθεί το θέμα. Και τι λέγαμε και τι λέμε. Αυτό πρέπει να είναι ένα αγαθό που να γυρίζει πάλι στην τοπική κοινωνία. Θα πρέπει να είναι ένα αγαθό που το, το καλό που θα προσφέρει θα είναι μεγαλύτερο από το κακό που θα προξενεί. Είναι, είναι, αυτό είναι η έννοια τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην ουσία, θέλατε δηλαδή, εσεί οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια καταρχήν να χρησιμοποιούνται από του ε, κατοίκου του τόπου. προ όφελό του, σαφώ. και να υπάρχουν κάποια ανταποδοτικά ωφέλη ισχυρά για το κάποιο κακό που σίγουρα θα προξενήσει η εγκατάσταση. Κάποια όπληση που θα προξενήσει. Βέβαια. Δηλαδή, το ιδανικό για μα, και είναι και η προσωπική μου άποψη αυτό, θα ήταν να δημιουργηθεί για παράδειγμα μια εταιρεία λαϊκή βάση που να συμμετέχει και ο Δήμο αφού προηγουμένως έχει γίνει όμως ένα τοπικό χωροταξικό σχέδιο αφού έχουμε αποφασίσει σαν τοπική κοινωνία λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες πού μπορούμε να χωροθετήσουμε πού, πόσες, άτε, πόσες εικόνες πώς, έτσι, πώς αυτή η ε, τοποθέτηση των ανεμογενητριών δεν θα επηρεάσει τη μελισσοκομία μας του αρχαιολογικού μα τόπου, ε, φυσικό περιβάλλον όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των αμοθηνών κοντά στο γωμάτι ε, και πολλά άλλα πράγματα. Επιμένουμε λοιπόν και οι στάσεις μας ήταν εξ αρχής και μέχρι σήμερα είναι ότι αυτή η επένδυση έτσι όπως είναι σχεδιασμένη δεν είναι αναπτυξιακό μοντέλο για τη Λίμνο. Είναι καταστροφικό μοντέλο για τη Λίμνο. Επίσης, ναι. Και εγώ έμεινα από αυτούς που έπεσε η έννη μου ναι. δηλαδή πριν περίπου 1,5 χρόνο ΕΣΑ βλέπω τις εκδηλώσεις του το... Τα ενημερωτικά που κάνανε γύρω από το θέμα των σιγά Σιγά-σιγά μπήκαν τα θέματα και σε, σε ένα, πώς να το πούμε Στα σωματεία που φτιάχτηκε μια ομάδα μέσα από τα σωματεία Για να αντιμετωπίσει τα κέρια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Διακύμνος Λοιπόν και πίστηκαν όλοι, νομίζω αν όχι όλοι οι περισσότεροι Ότι είχαν δίκιο και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο, τα σωματεία, ο Δήμος, όμιλοι, σύλλογοι κλπ. να φτάσουν στην κατάκτηση αυτή, ώστε τουλάχιστον να ξανασκεφτούν αυτή την επένδυση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πώς, πού έχει φτάσει το ζήτημα. Δε? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο εξής σημείο. Ε, το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε υπερψηφίσει τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έστενε εισήγηση θετική στα αρμόδια Υπουργεία, η ΠΚ. Εκεί τώρα έχουμε χρησιμοποιήσει πλέον και νομικά μέσα ε, με την χορηγία δύο φίλων της ανεμόσα, ούτε καν μελών και αυτό για μας είναι έτσι πολύ σημαντικό. Ε, θα πω τα ονόματά τους γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε τους ανθρώπους ε, που βοηθάνε ε, μόνο και μόνο από αγάπη για τον τόπο τους. Είναι η Δέσπο, Παντελιά και ο άνδρα της, ο Ρόμπερτ που μένουν μόνοι στην Αγγλία, αλλά έχουν το σπίτι τους εδώ και έρχονται και οι οποίοι όταν αντιλήφθηκαν του τι γίνεται βοηθήσαν πάρα πολύ και με την παροχή πολλών πληροφοριών και νομικής βοήθειας αλλά και χρηματοδότησαν ένα ειδικό νομικό γραφείο στην Αθήνα και έτσι έχουμε υποβάλει ενστάσεις και στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο ΙΠΕΚΑ με όλα τα επιχειρήματα νομικά και πρακτικά κλπ. Και, και ζητάμε να μην επιτραπεί η εξέλιξη αυτή της επένδυσης και η αδειοδότηση με αυτά τα δεδομένα. Τώρα, μια σημαντική πληροφορία που έχουμε, αλλά δυστυχώ είναι μόνο πληροφορία, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από έγγραφα, είναι ότι οι αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων, οι οποίες και εκείνες ήταν επιφορτισμένες με το να εισηγηθούν στο Υπουργείο την άποψή γιατί όπως είπαμε πριν μπαίναν και ανεμογεννήτριες κοντά σε αρχαιολογικούς Ακριβώς. χώρους. Οπότε θέλω Ακριβώς, οπότε θέλαν να διεδότησαν Και για τα τρία νησιά, τη Λίμνο, τη Μιτιλίνη και τη Χίο, έχουν πολύ μεγάλες και σοβαρές αντιρρήσεις για αρκετέ θέσεις ανεμογεννητριών και αυτό μπορεί να ανέτρεπε γενικά την όλη επένδυση. Γιατί άμα κοπούνε πολλές Προφανώ δεν γίνεται συμφέρουσα η επένδυση οικονομικά. Ε, δυστυχώς αυτά τα έγγραφα δεν έχουν κοινοποιηθεί, θεωρείται λέει εσωτερική αλληλογραφία Υπουργείου και εφοριών και ακούγονται διάφορο ότι ασκούνται και πιέσεις αυτά τα έγγραφα τέλο πάντων να γίνουν λιγότερο αυστηρά κλπ. κλπ. Εκεί βρισκόμαστε. Υπάρχει μία σιωπή η οποία όμως δεν πρέπει να μα εφησυχάζει. Έχω μια υποψία ότι η ίδια η εταιρεία γενικώς κάνει μια, πως θα να καταλάβει μια συμβιγομέτρηση ας πούμε της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή παίρνουν υπόψη τους και είναι οι διαθέσει των λιμιών. Είναι σίγουρο γιατί πραγματικά στις επενδύσεις αυτές ο χρόνος είναι χρήμα στην κυριολεξία. Εννοείται. Λοιπόν, ε, εάν σκεφτούμε ότι θα πρέπει αυτές οι ανομογενήτρες να τοποθετηθούν τουλάχιστον στη Λίμνο που δεν έχουμε μεγάλες δημόσιες εκτάσεις κυρίως σε ιδιωτικές εκτάσεις ε, το να αρχίσει ένας αγώνα νομικός μεταξύ ιδιωτών, εταιριών, ομήλων με προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Περιβάλλοντος σαφώς δεν είναι προ όφελο ε, της εταιρείας και αυτό το λαμβάνει υπόψη Έχει νόημα, λοιπόν το. Μα είναι και παγκοσμίω. Η αντιδράση του κόσμου είναι από του πρώτου λόγου που δεν επιτρέπουν τέτοιε επενδύσει συνήθω σε κάποια μέρη. Μάλιστα. Ε, μάλλον εξαίρεση πρέπει να έχει και η χαλκιδική που ο κόσμο και έχει. και τι δεν κάνει, αλλά. το συνεχίζει έχεις... έχει... Έχει, έχει σχεδόν σταματήσει. Δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσει εύκολα. Δηλαδή ο αγώνα έχει νόημα έτσι. Δεν είναι, α πούμε, πάντα. Έτσι, που λένε, Δεν έχει. έχει νόημα να κατέβουμε, λέει, να παλέψουμε για τα καράβια, για το νοσοκομείο, για το ένα το άλλο, ξέρω εγώ. Έχει. Έχει. Ό, όλα έχουν νόημα Έχει. και το νόημα να μην το κρίνουμε μόνο από το αποτέλεσμα δηλαδή ακόμα και αν δεν πετύχουμε αυτό που 100% θέλαμε Έχει. και μόνο το ότι ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο πέρα από ένα τούρκικο σύριαλ ας πούμε στην τηλεόραση Μπράβο. που είναι και τις μόδες αυτή τη στιγμή και μόνο το ότι βρεθήκαμε με άλλους ανθρώπους και είδαμε τις συμφωνίες μας και τις διαφωνίες μας και το ελάχιστο που πετυχαίνουμε μας δίνει έτσι αυτή τη δύναμη να συνεχίσουμε και σε άλλα πράγματα και πρέπει να τονίσουμε εδώ την αναγκαιότητα ε, του να πλησιάζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, του να πλησιάζουν οι φορείς και οι όμιλοι μεταξύ τους. Κανείς δεν περισσεύει. Ε, είναι πολύ μεγάλο λάθος να το βλέπουμε ανταγωνιστικά. Όχι ποιος θα ακουστεί πρώτος, όποιος θα ακουστεί δεύτερος. Έτσι, αυτά είναι μικρότητες, μικροπολιτικές. Πρέπει να είναι μακριά από μας. Ο στόχος μας ενδιαφέρει όσο μπορούμε περισσότεροι είναι συμφέρον ολών, όλων το να, το να υπάρχει ή να μην υπάρχει περιβάλλον έτσι, δεν έχει να κάνει μόνο με σένα ή με εμένα ας πούμε. δηλαδή γιατί να υπάρχει αυτό το, ο ανταγωνισμός τι, δηλαδή τι θα βγω εγώ και θα πω στο μικρόφωνο κάτι παραπάνω από σένα ο σκοπός ποιο είναι δεν δηλαδή, είναι ο ίδιος ο κοινό, δηλαδή το να προστατεύσουμε την ίδια μας τη ζωή τα παιδιά μας, ξέρω, τα εγγόνια μας Ένα από τα πράγματα που διάβαζε έτσι και μου έχει εντυπωθεί είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε το περιβάλλον όχι σαν κάτι που ανήκει μόνο σε εμά, στο στενό μα κύκλο. Δηλαδή, το περιβάλλον για παράδειγμα τη λίμου δεν ανήκει μόνο στου Λίμνιους Ανοίγει και στου επισκέπτε του και δεν ανήκει μόνο σε αυτή τη γενιά. Ανοίγει και στι μελλοντικέ γενιέ. Δηλαδή, δεν είναι κάτι δικό μα. Το διαχειριζόμαστε σαν να είμαστε ιδιοκτήτε. Σαν να αφορά μόνο εμά. Ε, δεν το βλέπουμε λίγο παρα, παραπέρα. Εκεί βέβαια είναι θέμα παιδεία. Πια σιγά σιγά. Πώ λέει, τα παιδιά μου πρέπει να τα. Να του συμπεριφέρουμε σαν να ήταν δικά μου. Ε. Κάπου που, που, διά, που, δε, Υπάρχει ένα ρητό που λέει τη, τη γη λέει το περιβάλλον, τη δανειστήκαμε από τα παιδιά μα. Κάπου σε Δεν είναι δικό μα. Να βάλουμε τραγουδάκι. Να βάλουμε. Πάμε για yeah, επενδύσεις <laughs> <laughs> Μουσικέ. Και εποχές για λεφτά, άπατος τα χαμηλά. Με θεούς, ποπερούς, ευρισκείες, τρομοκράτες, πετιστές στην αυλή, αδιάφοροι χαζοί. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω στα κύματα, άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα. Άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα. Ισοδηματίες, κεφαλαιούχοι, επενδυτές, αστήμετοι τους αγερδίας, ηθικολόγοι, υποκριτές μεταρφιεσμένοι παρθένες της εγκράτειας, απαρτεώνες, νομοθέτες, θεατρίνοι, στρατηγοί πλημένοι στα παράσυμα, στα σειρήκια, στους μεγαλόσκαμπους, κράτες στα σκιλάβικα. Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτονται στα κύματα, άλλοι δρόμοι μας ενώνουν κι άλλοι στα διλήμματα. Με στο παρουσιαστές, σκοτίασο της αγροαματικότητας εκλογική φάρσα με ψημοφόρους ψήλινους η υποψήφη η αστή διμένη παλιάτση στον χορό των πολιτικών ελευθεριών με δάχρια στα μάτια για τα βάσανα του κόσμου με πάθος για την καθότητα του έθνους και τη της πατρίδος Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μέσα στα κύματα άλλοι μας ενώνουν Και φίλοι, η εκπομπή, είναι μερμηλη Να επενθυόμε ότι μπορείτε να γράφετε τι παρατηρήσει σας και να κάνετε προτάσει στο Facebook, στη σελίδα Η Λίμω, Αφτοργανώνεται. Είναι μια καινούρια σελίδα στην οποία σα προτρέπουμε να μπεί, να γίνετε μέλη και να αρχίσουν εκεί πέρα κάποιε συζητήσει το πώ θα αυτοργανοθούμε σαν κοινωνία ελληνια με πρωτοβουλίες οι οποίες κάπως θα κάνουν κάποιες ρογμές, όπως λέμε εμείς εδώ στην εκπομπή, στο σύστημα. Σήμερα η εκπομπή μας είναι για την οικολογία. Έχουμε μαζί μας τη Φωτεινή Εκμουξόγλου, πρόεδρος της του ομίλου Ανεμόησα. Εμένα Φωτεινή, μου έδωσε την εντύπωση πριν, έτσι όπως τα πες, ότι η Ανεμόησα είστε μαζεμένοι και καμία κουσαριά άτομα μια ήλιτ, που δεν θέλετε να διώξετε όλες τι επενδύσει από το νησ αυτό είναι ε, Η αλήθεια είναι ότι δεν μου κάνει καμιά εντύπωση Η ερώτηση είναι κάτι που το έχουμε ακούσει πολλές φορές Ότι είμαστε εναντίον της ανάπτυξη, εναντίον των επενδύσεων γενικά και αόρυστα κλπ ε, Κάθε άλλο Το είπα και στην αρχή και θα το ξαναπώ έτσι με πολύ απλά λόγια ε, Είμαστε υπέρ της είμαστε υπέρ των επενδύσεων Αλλά αυτή τη ανάπτυξη και αυτών των επενδύσεων που δεν θα καταστρέφουν το περιβάλλον και που θα αφήνουν όφελος στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, δηλαδή στι έχει... ανεμογενήτρες. Έχει, έχει, έχει νούμερα αυτή η πρόταση. Έχει νούμερα αυτή η πρόταση. Λοιπόν, θα γινόταν μια εγκατάσταση 125 ανεμογενητριών. Ναι. Το ρεύμα θα φεύγει από εδώ απλά-πλά. Εμείς χρειαζόμαστε 20 ανεμογενήτριες. Να μπουν αυτές 20 ανεμογενήτριες. Να μπουν να προς όφελος του τόπου, να έχουμε... Φτηνότερο ρεύμα, να μην έχουμε ένα συντατικό εργοστάσιο που θα καίει ε, μαζούν αν γίνει και το πρόγραμμα αυτό της αποθείωσης κλπ. Σαφώς και να γίνει. Και να δουλέψουν ντόπιοι. Αν και το επιχείρημα για τις θέσεις εργασία που φέρνει η εταιρεία είναι, είναι γελίο. Έτσι, μιλάει για κάποιους φύλακες, διότι όλο το άλλο πρόγραμμα... Ε, Τη λειτουργία των ανεμογεννητριών γίνεται ηλεκτρονικά και εκτός πεδίου. Το με Όχι μόνο με συνεργία δικάτησης, αλλά αυτές ε, μπορούν να παρακολουθήσουν την λειτουργία τους και τα προβλήματά τους ακ ακόμα και εκτός λίμνου. Λοιπόν, δεν είναι κατά της, ανά δεν είναι κατά της ανάπτυξης η ανεμόσα. Ξαναλέω όμως, όχι ανάπτυξη με κάθε κόστος. Και να, να πω και κάτι άλλο, δηλαδή, πε μου εσύ τι νομίζει: Ότι θα υπάρχει επισκέπτη και τουρίστας που θα έρθει για να δει τι ανεμογεννήτριε, ή θα υπάρξει επισκέπτη και τουρίστας που θα έρθει να δει αυτό το ήπιο περιβάλλον, αυτέ τι ακρογιαλιές αυτό το, το παρθένο τοπίο στο γομμάτι με, τις απο, με τις Ας πω, τι αμοθύνε. Θα σου πω ότι μου είπε μια Αυστριακή που κάνει μικροχυρουργική γιατρό, ήταν χειρουργό, προχθέ μου κάτι λέγαμε για κάποιου δρόμου που πρέπει να φτιαχθούν και μου κάνει, όπα. Φτιάξετε πολλού δρόμου, θα έχετε πολλή κίνηση, θα έχετε πολλή κίνηση εδώ. Ναι, όντω, οι περισσότεροι που έρχονται ειδικά στη λίμνο έρχονται γιατί είναι ακριβώς ήπιο το περιβάλλον, επειδή είναι ήρεμο παντού, επειδή μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, γι' αυτό έρχονται. Ε, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όλοι μας, ο καθένας από τον τομέα του και από την αρμοδιότητά του, είναι τι εννοούμε ανάπτυξη και τι ανάπτυξη θέλουμε για τη λίμνο. Οπότε να έχουμε και τον ανάλογο στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν θα συμφωνούμε όλοι μα. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε όλοι σε ένα μοντέλο. Πρέπει όμω να δούμε και ο ίδιο ο τόπο που μα πάει. Δηλαδή υπάρχει κανεί να πιστεύει ότι η Λίμνος θα έχει ανάπτυξη και ο κόσμο ευημερία με ένα μοντέλο α πούμε εμικώνου. Ή υπάρχει κανεί που πιστεύει ότι θα έχει ο τόπο ευημερία και ανάπτυξη με ένα μοντέλο Σουηδία. Ε, αν πάμε να ακολουθήσουμε τέτοια μοντέλα, έχουμε χάσει το παιχνίδι από χέρι. Η ίδια η φύση, ο ίδιο ο χώρο, η ιστορία μα μας λέει που πρέπει να πάμε. Μιλάει από μόνο του. Ε. Πρέπει να πάμε στη γεωργία, πρέπει να πάμε στην κτηνοτροφία, πρέπει να τονώσουμε την αλεία, πρέπει να πάμε σε ήπιε μορφέ τουρισμού. Και είμαστε και τυχεροί, θα έλεγα. Και αυτό μα το λένε οι επισκέπτε μα. Διότι αυτό που λέμε, λέγαμε παλιότερα η υπανάπτυκτη λίμνο, ήταν μια ευκαιρία για τη λίμνο. Να μην γίνει λούτσα, όπω έλεγε προχθέ, α πούμε, οι παραλίε τη και να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε ένα προϊόν το οποίο αυτό προϊόν ζητιέται και πληρώνεται είναι οι συγκυρίες είναι ευνοϊκές για τέτοιου είδους ανάπτυξη ξέρετε όμως μου, που αυτή την πρόταση για γεωργία για εκτινοτροφία και τα υπόλοιπα που είπες συμφωνώ αλλά γίνεται από ένα συμβολογράφο ένα γιατρό μια ψυχολόγο Στην ανεμόνες θα υπάρχουν γεωργία και εκτινοτρόφια γιατί νομι, πιστεύω ότι Πρέπει σε αυτέ του αυτού ομιλούσει κυρίω αυτή να παίρνουν, γιατί αυτή είναι η ζωή του και το σπίτι του έτσι. Και ο αγορό και τα ζώα, το περιβάλλον δηλαδή είναι ακριβώ το πεδίο εργασία του. Λοιπόν, εδώ ήταν και το δικό μα το δίλημα, ακριβώ όπω είπε και εσύ από απ τι επαγγελματικέ μα, από του επαγγελματικού μα χώρου, τι θέση έχουμε με αυτά και τι ρόλο έχουμε με αυτά. Ε, ο ρόλο μα είναι επειδή έχουμε τη δυνατότητα να οργανώσουμε συναντήσεις με τους ειδικού είναι σαν να είμαστε οι μεσολαβητές nice. ανάμεσα στον ειδικό και στον άνθρωπο που έχει ανάγκη και ακριβώς επειδή ζεις εδώ πέρα και βλέπεις ότι είναι δύσκολο να πάει αυτός που έχει ανάγκη να ζητήσει αυτό που χρειάζεται εμείς κάναμε το αντίστροφο, εμείς φέραμε τους ειδικού στη λίμνο και όχι, και δεν τους φέραμε σε μια αίθουσα διαλέξεων του πήγαμε στα βουνά, του πήγαμε στα χωράφια, του πήγαμε στι μάντρε, φάγαμε μαζί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, συζητήσαμε από κατά τα προβλήματά τους, Κάναμε δύο εκπαιδευτικέ εκδρομές, τη μία στις πρέσπες και την άλλη στην ανάβρα, της μαγνησίας. Ναι, Ακριβώς αυτό το πράγμα λοιπόν μας έχει φέρει στην στη θέση να έχουμε του ανθρώπους στους οποίους απευθυνόμαστε και για τους οποίους προσπαθούμε να δώσουμε κάποια πράγματα, και έτσι λοιπόν, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι μέλο τη Ανεμόησα ή όχι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αύριο το πρωί θα πάρω τηλέφωνο πέντε παιδιά που είναι εκτινοτρόφοι που Ξέρετε, έρχεται ένα καθηγητή που εξειδικεύεται στη γαλακτοκομία. Ελάτε να κάτσετε να συζητήσετε τα προβλήματά σα και να δούμε τι μπορεί να σα δώσει. Αυτό είναι που μα νοιάζει και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνουμε. Η Ανεμόησα είναι ανοιχτή προ τον κόσμο όσον αφορά τα μέλη τη, δηλαδή τι, πόσα. Απόλυτα ανοιχτή με μία και μόνο προοπτική που θεωρώ ότι έχουν όλοι οι όμιλοι και όλοι οι σύλλογοι να ενστερνίζεσαι και να πιστεύεις τις αρχές και τους σκοπούς του ομίλου γιατί εντάξει τώρα το να έρθει να γίνει μέλος κάποιος ο οποίος δεν πιστεύει σε αυτά τα οποία πρεσβεύουν δεν έχει κανένα νόημα μπορεί να παίξει το ρόλο του κριτικά απ' έξω λοιπόν, εγώ θα γινόμουν ένα μέλος αλλά διάβασα στο καταστατικό σε ένα σημείο για τους ηλιακού θερμοσύφωνες αυτοί δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου ή να είναι χαμηλά κάτω δεν, κανείς δεν λέει να μην υπάρχει τίποτα Α. για κάθε πράγμα υπάρχει ο τρόπος της χρήσης του υπάρχει ο τρόπος εκεί που τοποθετείται υπάρχει η αναλογία με γέθους και αναγκαιότητας χρήσης δηλαδή δεν είμαστε οι γραφικοί που λέμε ότι θα, σαν θα ζήσουμε στις σπηλιές θα τρώμε ό,τι παράγει η γη και δεν θα, δεν θα έχουμε καμία κατανάλωση έτσι δηλαδή Αυτές, υπάρχουν και αυτές οι ομάδες. Ναι, τα λέμε αυτά γιατί έτσι. υπάρχει εντύπωση ότι είστε ξέρω, αποστερωμένοι. έτσι. υπάρχουν και αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν μια άλλη ε, φιλοσοφία. Δηλαδή την ανάπτυξη όπως είπαμε δεν την βλέπουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Εμείς γι' αυτό λέμε για βιώσιμη ανάπτυξη, δεν λέμε ακριβώς για πράσιμη ανάπτυξη. Είναι μια άλλη μορφή οικονομικής αντιμετώπισης πιο αυστηρής. Λοιπόν, δεν είμαστε αποστηρωμένοι. Εδώ ζούμε. Τα παιδιά μα εδώ ζουν. Εγώ εδώ γεννήθηκα. Τώρα κάθομαι εδώ πέρα και βλέπω ας πούμε, την πλατεία και τη θυμάμαι με τι νερατζιές, τη θυμάμαι με ε, τα σίδαρα που είχε, τη θυμάμαι με το χώμα. Ε, με πονάει αυτό το πράγμα να βλέπω παντού τσιμέντου. Ε, δεν είναι θέμα του αν είμαι ε, μέλο τη Ανεμόεσα ή όχι. Ε, είμαι λιμιά και πονάω να βλέπω τώρα να γύρισε, να δει τη βλέπουμε εκεί πέρα. Όλο λαμαρίνα τα αυτοκίνητα και τσιμέντα. Μια ερώτηση μου κάνει τουρίστε. Ε... Και δεν μπορούσα να απαντήσω έτσι κατευθείαν, έπρεπε να το σκεφτώ καλά. Στι αυλέ των σπιτιών, οι άνθρωποι, κυρίω οι γυναίκε εδώ, ασχολούνται έτσι, με την αυλή, έχουν τα λουλούδια, πολύ ωραίε αυλέ βλέπει, α πούμε, με λουλούδια και αυτά. Λέει, γιατί δεν βάζουν δέντρα, χρησιμοποιώντα ένα δέντρο να υπάρχει μια αυλή, αλλά είναι, έχουν μόνο τα λουλούδια. Γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Ε, Γιώργο, να δει. Αν θα δει, αυτό είναι ένα γεγονό, αλλά έχει σχέση νομίζω και με το μέγεθο. Δηλαδή, η αυλή των σπιτιών, περιορισμένη περιορισμένη στο... Ο... στον περιορισμένο χώρο, ναι. θα βάλει το λουλούδι του για καλοπισμό, θα βάλει τώρα τα και τα μυρωδικά του, έτσι, έτσι. η κουζίνα που έχει μπει λίγο παραπάνω ε, στις οθόνε Κου... μας και στη ζωή <συνίως> μας και τα λοιπά και τα μυρωδικά του. Όμως, εάν, επειδή είσαι ντόπιος και έχεις γυνθεί, μεγαλώσει εδώ, αν γυρίσει και θα δει σε κτήματα που είναι έξω από το κεντρικό ιστό τη πόλη ή των χωριών, Εκεί έχουμε αρκετή δεντροφύτευση. Η λίμνος δεν είναι έτσι όπω ήταν. Αν και είμαι βέβαια τη άποψη ότι εκεί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Το να δεντροφυτεύουμε τα πάντα δεν είναι μία απάντηση. Δεν είναι μία λύση. Και εκεί χρειάζεται ένα μέτρο. Η λίμνο είναι αυτή που είναι. Δεν θα γίνει η Μυτιλίνη, ούτε θα σου το σαμουφράκι. Τη λίμνο πρέπει να διατηρήσουμε. Μάλιστα. Τι λε, πάμε ένα τραγουδάκι να πάμε καμιά παραλία μετά. Να πάμε προ το μεταξύ των ηλίων δεν το βλέπουν. Αρχικά, είναι ελαστικό το ωράριο μα, έτσι κι αλλιώ ξέρει. Λοιπόν, πάρουμε ένα τραγουδάκι και τα ξαναλέμε. φίλε και φίλοι, η εκπομπή είναι Μέριμη, λοιπόν, σε πιά στο Η λίμνο αυτοοργανώνεται. Είναι η σελίδα στο facebook όπου μπορείτε να γράψετε τα σχόλιά σα. Σήμερα η εκπομπή έχει θέμα την οικολογία. Έχουμε μαζί μας τη φωτεινιά Πάμε καιρό ή πάμε τώρα. Δεν πάμε καιρό, ναι. Πάμε να πούμε στα... σε αυτά που κάνουν τζιζ. Τι γίνεται πάνω το κέρα είναι από τι πιο τουριστικές περιοχές της Λίμνου και ένας τόπος που τα τελευταία χρόνια έχει προσελκίσει ένα ιδιαίτερο κοινό δηλαδή τους αυτούς που κάνουν κάτι σέρφ ή σέρφ και ανθρώπους που έρχονται με αυτοκινούμενα από όλη την Ευρώπη σχεδόν και από την Ελλάδα και εκεί η και εκεί η αντίρρηση έχει αναιμόησε Λοιπόν, φέτος ο Δήμος της Λίμνου... Έκανε ένα καινούριο κανονισμό για τη χρήση αιγιαλού, παραλίων κλπ. τον οποίο τον είχε βγάλει και στη διαβούλευση, σε διαβούλευση και δημόσια την Άνοιξη. Ο Δήμο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των παραλίων. Ναι, αφού παραχωρούνται οι παραλίε ω δημόσιοι χώροι από το δημόσιο στου Δήμου με κάποιο αντάλλαγμα, στη συνέχεια λοιπόν, ο κάθε Δήμο έχει ε, το δικαίωμα να βγάλει σε δημόσιου πληστηριασμού τη χρήση. Μάλιστα. της Παραλίας και του Αιγιαλού ε, και βέβαια ο Δήμος έχει και το δικαίωμα να θέσει και κάποιους όρους. Αυτούς λοιπόν τους όρους, πολύ καλά θεωρούμε, ο Δήμος θέλησε να τους ε, ε, καταχωρήσει και να τους ξεκαθαρίσει σε ένα κανονισμό χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας πριν δημοπρατήσει τις Παραλίες. Στο στάδιο λοιπόν της διαβούλευση, ε, κάναμε τις προτάσεις μας ε, το πνεύμα του κανονισμού μας έβρισκε σύμφωνους με βάση και αυτά που και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνονται. Για το κέρος είχαμε κάνει όντως κάποιες ιδιαίτερες επισημάνσεις. Αυτές οι ιδιαίτερες επισημάνσεις ποιες ήτανε. Λέγαμε ότι το κέρος είναι πραγματικά μια μοναδική παραλία. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ε, ε, θεματικού τουρισμού, nice. δηλαδή του τουρισμού των σέρφερς, οι οποίοι μπορεί να πετύχουν και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου και διάχυση του τουρισμού σε σημεία που δεν ήταν ιδιαίτερα τουριστικά στο παρελθόν στα γύρω χωριά ας πούμε Είναι δηλαδή ένας τουρισμός που θέλουμε όλοι πιστεύουν Βεβαίως είναι ένας τουρισμός που θέλουμε Όμως εκεί πάλι πρέπει να δούμε πώς θα συνδυάσουμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες με το περιβάλλον ε, Θα σου πω ένα που μου κάνει εντύπωση Βαστιάκοψε λίγο πριν να ε, Το κέρος έχει μια ιδιαίτερη κατάσταση γιατί είναι και νατούρα. Είναι ναι. μέσα στη νατούρα. Ναι βέβαια, βέβαια. Το κέρος έχει μια ιδιαίτερη, είναι ιδιαίτερη περίπτωση διότι είναι εκεί κοντά οι υδροβιότοποι που προστατεύονται. Είναι χαρακτηρισμένο περιοχή νατούρα οπότε καθορίζει χρήσεις και περιορισμούς. Αλλά θα σου έλεγα να μην το δούμε έτσι στενά. Δηλαδή, Εντάξει, υπάρχει ένα πλαίσιο νομικό Ό, Αλλά ναι, ναι, ναι, α δούμε λίγο την ουσία του πράγματος Η ουσία λοιπόν του πράγματος είναι η εξή. Ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρξουν Αυτή είναι η θέση μας Δεν είμαστε ούτε αντίθετοι Με το να υπάρξουν οι σχολές των σέρφερς Ούτε το σέρφινγκ Ούτε οι κολυβητέ, Ούτε τα βερνάκια, τα, τα beach bar Όπου επιτρέπονται Ούτε τα αυτοκινούμενα Τι λέμε όμως Όλα αυτά ...θα πρέπει να είναι οργανωμένα και θα πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένα και προς τους χρήστες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ασυνδοσία και παρανομία. Τα αυτοκινούμενα, για παράδειγμα, δεν μπορούν να μετατρέπονται σε τροχόσπιτα. Το αυτοκινούμενο, λέει ο νόμος, μπορεί να παρκάρει όπου παρκάρουν τα αυτοκίνητα... Άρα, σαφώ δεν επιτρέπεται να παρκάρουν εκεί που παρκάρουν σήμερα πάνω στην παραλία. Στην παραλία. Δεν δικαιούται να βγάλει ούτε τέντε, ούτε τραπεζάκι, ούτε καρέκλε κλπ. Το θέμα τι είναι, να στείλουμε την αστυνομία να του γράψει κλίση. Ε, όχι βέβαια. Το θέμα είναι να του έχουμε ω τουρίστε, εφόσον θεωρούμε ότι έχουμε ένα τουριστικό όφελο, γιατί και αυτό είναι μια κουβέντα, αλλά α υποθέσουμε ότι θέλουμε να έχουμε τον τουρισμό και τον αυτοκινούμενο. Να καθορίσει τι ένα χώρο. Στον οποίο θα έχουν επίσημα το δικαίωμα να σταθμεύουν, όπου δεν θα παρεμποδίζουν για τη χρήση ενό κομματιού τη παραλία από τον οποιοδήποτε ιδιότητα θέλει να πάει, δεν θα υπάρχει αυτή η κατάληψη του χώρου, δηλαδή να το πω κι αλλιώ, στι πατρίδε του αυτά δεν τα κάνουν. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να είναι η πατρίδα μου ούτε ο σκουπιδότοπο τη Ευρώπη, ούτε θέλω να ξεπουλιέμαι εν ώψη ενό τουρισμού. Δηλαδή, δεν το βλέπω έτσι. Πρέπει κι ο άλλο να σεβαστεί αυτό που έχει περιοχή. Για μα τι πατρίδε του δεν γίνεται, θα του είναι και εύκολο να το δεχτούν, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Γιατί πρέπει να του παρέχει όμω κάτι. Δεν μπορείς... Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι να πάω να του γράψω και να του πω φύγετε από εδώ, πρέπει να του δώσω την αναλλακτική. Ναι, φύγετε από εδώ, αλλά εδώ, ελάτε εδώ που είναι οργανωμένο, που έχετε για παράδειγμα νερό και ηλεκτρικό, σταθμεύστε και τηρήστε του όρου. Και α εισπράξει και ο Δήμο ένα εισιτήριο. Υπάρχουν τέτοιοι χώροι στο που μπορούν να γίνουν, δηλαδή χώροι όπου θα υπάρχει νερό και ρεύμα για τα αυτοκινούμενα. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ακούσει να έχει γίνει μια προσπάθεια και να απέτυχε. Εγώ περιμένω να δω μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Και επιπλέον ε, πρέπει να καταλάβουμε πάλι τι τουριστικό προϊόν πουλάμε. Εγώ έτσι προχθές μπήκα στο site των surfers, στα surf club και λοιπά και συγκεκριμένα του καιρούς. Λοιπόν, Α μπει όποιο θέλει να δει τι γράφει και τι δείχνει. Δείχνει μια ιδηλιακή φωτογραφία τη θάλασσα και τη παραλία. Δεν δείχνει ούτε αυτοκινούμενα, δεν δείχνει ούτε εγκατελειμμένα κτίρια, μια μουδιά παρθένα, μια θάλασσα εξαιρετική, πουλάκια να πετάνε και πανάκια να ταξιδεύουν και από κάτω έχει μια εξαιρετική λεζάντα που λέει σε ένα περιβάλλον παρθένο, σε έναν προστατευόμενο οικότοπο, σε συνδυασμό με την εξαιρετική φύση κλπ. Οι ίδιοι οι σερφερ αυτό πουλάνε. Διαφημίζουν το φυσικό περιβάλλον. Διαφημίζουν το φυσικό κάλο. Λοιπόν, εάν θεωρείτε ότι αυτή η πρόταση τη ανεμόσα είναι κατά τη ανάπτυξη, την από κάποιο, τότε δεν θέλει να δει τα πράγματα καθαρά. Τώρα συγκεκριμένα, εκεί η πρόταση δικιά σα είναι, δηλαδή, όπω είναι ο δρόμο κάτω στο καιρό, να μην γίνονται μόνιμες δραστηριότητε κάτω από το δρόμο, καταρχήν. Προ την παραλία. Θα πρέπει όπου υπάρχουν. Οικοσυστήματα που πρέπει να προστατευτούν, δηλαδή αμοθύνε, τα κρινάκια, όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μα, να γίνουν δρόμοι πρόσβαση. Υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που σου λέει: Κάνει ξύλινα δρομάκια πρόσβαση από εδώ προ τα εκεί. Δεν μπορεί ο καθένας να κατεβαίνει με το μηχανάκι του ή με την γουρούνα κάτω στην παραλία. Δεν γίνεται. Και αν αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει, θα πρέπει να του το επιβάλλει ένα πλαίσιο άλλο. Θα μου πει τώρα και τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε και έναν στην αστυνομέδη εκεί πέρα. Όχι, μα από ό,τι είδα προχθέ, κάτω δεν υπάρχουν ούτε καν ταμπέλε σήμανση, δηλαδή για το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται. Το απλούστερο. Και πού επιτρέπεται το, το καθένα. Το απλούστατο. Ε, προχθέ έκανα μια σκέψη και έλεγα ότι πολύ ωραίο ο κανονισμό που ψηφίστηκε από το καθενα το απλουστατο προχθες εκανα μια χαρά και οι δικέ μα οι παρατηρήσει και οι παρατηρήσει των άλλων. Όμω, ο κάθε ένα που πήρε άδεια για να κάνει αυτό που κάνει επαγγελματικά, του εξηγήθηκε. Τον βοηθήσαμε κι εμεί να καταλάβει. Ποιο είναι το συμφέρον του, τι μπορεί, τι επιτρέπεται να κάνει και τι δεν επιτρέπεται. Του δώσαμε δύο παραδείγματα. Διευθύνε είναι και δικέ μα. Ζητάμε τα ράστα ίσω από κάποιον που δεν τον έχουμε ενημερώσει για το τι μπορεί να κάνει. Ε, από προσωπική πείρα ξέρω ότι είναι ενημερωμένοι με, με έγγραφο το τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί. Γιατί. Ναι, είναι ενημερωμένοι με Τώρα θα μου πείτε το, το έχουν διαβάσει, το τηρούν. Το... Δεν εννοώ την ενημέρωση του έγγραφου. Εννοώ και μια ενημέρωση πέρα από αυτό. Σε προσωπικό ε, δηλαδή δέσαι. για μένα ναι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να βρισκόντουσαν όλοι όσοι έχουν πάρει εκμετάλλευση παραλιών. Έτσι μέναν που έχει, που είναι ειδικό στο θέμα αυτό να τους πει πεντε πράγματα να τους δείξει πεντε πράγματα τι γίνεται αλλού πώς γίνεται η διαχείριση. Δηλαδή ο κόσμος είναι δεκτικός. Μπορεί να έχει μία αντίρρηση καταρχήν, αλλά η εμπειρία μου με τις δράσεις τη ανεμόσα είναι ότι όταν τον άλλον τον αντιμετωπίσεις με σοβαρά επιχειρήματα και με σοβαρά παραδείγματα, τον πείθεις. Δηλαδή, τουλάχιστον την πλειοψηφία των καλόπιστον. Ας το πούμε και έτσι. Μάλιστα. Χρειάζεται λοιπόν μια οργάνωση γενικότερη. Εκεί πέρα δηλαδή να, να ασχοληθεί τώρα ποιος, ο δημό για να μπει μια τάξη στο, εκεί στο... Στην περιοχή. Ναι, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας τώρα, που... στον οποίο πρέπει να απευθυνθούμε εσείς, εμείς, όποιος άλλος ενδιαφέρεται, για να στηθεί αυτό το καθεστώς όπως θα πρέπει να είναι. Και σίγουρα ο Δήμος είναι ένας φορέας, αλλά δεν είναι ο μόνος φορέας. Ε, θα μπορούσε να υπάρξει ένας φορέας διαχείρισης όλης αυτή τη περιοχής... Αυτό νομίζω είναι απαραίτητο να γίνει. Ο φορέα διαχείριση είναι απαραίτητο να γίνει για να γίνουν όλα τα άλλα. Για να γίνουν όλα τα άλλα, άλλα ακριβώ για να χωροθετηθούν χρήσει. Mm. Αν και ε, σε πολλά σημεία οι χρήσει αυτέ είναι καθορισμένε από το πλαίσιο το νομοθετικό τη Natura. Αλλά είναι άλλο το νομοθετικό αυτό πλαίσιο και άλλο η χρήση αυτή καθεαυτή. Νομίζω ότι το Κέρο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Μπορεί να είναι ακριβώ ένα εξαιρετικά καλό παράδειγμα ανάπτυξη σε συνδυασμό με το σεβασμό στο περιβάλλον. Και θα μπορούσε να είναι επίσης και ένα εξαιρετικά κακό παράδειγμα. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε στο μετέχμιο... ...δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με όλες αυτές τις δράσεις... ...να ενισχυθούν κάτω από ένα πλαίσιο ελέγχου έτσι, και σεβασμού και των άλλων χρήσεων. Δηλαδή γιατί να αποκλείσουμε την περιοχή για παράδειγμα από τους παρατηρητές πουλιών. Εδώ η Μητυλίνη έχει κάθε χρόνο 60.000 ε, τουρίστες... Μάλιστα, τους λένε χαρακτηριστικά πουλάκιδες, επειδή πάνε να βλέπουν και παρακολουθούν τα πουλιά. Γιατί να αποκλείσουμε και αυτή τη χρήση, γιατί να μην έχουμε κι άλλες χρήσεις στο κέρος. Μάλιστα, μια κροάτρια μόλις πήρε τηλέφωνο, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κέρος και λέει ότι συμφωνεί με ό,τι λέμε και ειδικά για τα τροχόσπιτα. Ναι, κείτε, εγώ προχθές που πήγα στο κέρος ε, δεν είναι, ας πούμε μην φοβήσουμε και όλα στον κόσμο ότι δεν είναι μια Έχει αναστρέψη και οι που είμαστε κάνουμε και αυτοψία, έτσι, η δημοσιογράφια Όχι ρε, βόλτε είχα πάει ένα πιο καφέ <χαι> <laughs> σε ένα φίλο Λοιπόν και η κατάσταση όντω τώρα μπορεί εύκολα να γίνει διαχειρίσιμη δηλαδή να, γίνει, να, να κρατηθεί η ομορφιά του μέρους να υπάρχει τουρισμός και πολύ περισσότερος τουρισμός Νομίζω αν και γίνουν και κάποιες παροχές περισσότερος θα ο και περισσότερο θα μπορούσε να εκπαιταλλευτούν και οι ντόπιοι, τα ωφέλια από αυτό Φυσικά. τον τουρισμό αλλά μήπως είμαστε κάποιος άλλος που προσπαθεί να ονειρευτεί για παίξε κανένα τραγωδά κύριε Γιώργο για να δούμε τώρα το τι, μου, τι μου έχεις βάλει. Σκεφτόμουν αδυσιώνα Σε μια γωνιά τουρκουρίζα Κι ένα σκοπό μουρμουρίζα Γαμωθήκα τα μου Δεν πλήρωσα το νίκη μου Δεν πλήρωσα το ρεύμα μου Και πάγωσε το αίμα μου Γαμωθήκα τα μου Δεν πλήρωσα το νίκη μου τα κλήρωσα δορεύμα μου Και πάγωσε το αίμα μου Το σώμα και το πνεύμα μου Τα πράγματα μου μάζευα Μοτογραφίες χάζευα, στις αναμνήσεις βουλιάξα και με στην νύχτα που ριάξα Χαμώτη κατά δίκη μου, Με πλήρωσα το νίκι μου δεν το ρεύμα μου και φάγωσε το αίμα μου Χαμώτη κατά δίκη μου, Με πλήρωσα το μου Σαν το Αντορεύμα μου και πάνω σε το αίμα μου. Το σώμα και το πνεύμα μου. Το σώμα και το πνεύμα μου. Κάνω την καταμύκη μου. Φεπλήρωσα το μύκη μου. Κι ότι πάει και το σώμα και το ο Δημήτρης και ο Γιώργος έχουμε προσκεκριμένει τη φωτεινή Κωντσόγγλου και μιλάμε σήμερα για το περιβάλλον της Λίμνου και πώς θα το προστατεύσουμε από τα διάφορα συμφέροντα. Γεια Γιώργο. Εδώ μεταξύ... <laughs> μεταξύ ο Ηλίας εδώ έχει πάθει λέει στέρηση, θέλει να βγει στο μικρόφωνο. <laughs> το κρατάμε ακόμα, ακόμα παίζουμε άμυνα. Ε, λίγο έτσι, λίγο. κάνω δύο λεπτά, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε κάτι να κλείσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω με φορμή την κουβέντα που κάναμε για το κέρο, επειδή δεν είναι μόνο το κέρο. Το κέρο είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα, ίσω το πιο σημαντικό, ε, γενικά για τι παραλίε. Ε, η άποψη και η θέση μα, η οποία έχει εκφραστεί σαν όμιλου, είναι ότι μια και έχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα νησί με πάρα πολλέ παραλίε, ακριβώ για να έχουμε. Και τον τουρισμό που θέλουμε να έχουμε, την αύξηση του, των επισκεπτών, θα πρέπει να μπορούμε να παρέχουμε αυτό που θέλουν περισσότεροι. Δηλαδή, και να έχουμε τις παραλίες που θα χτυπάει η μουσική για τη νεολαία έτσι όπως το θέλει, και τα μπαράκια της και τα μπιτς και τα λοιπά. Θα έχουμε και τις παραλίες που θα έχουν μια πιο έτσι... Χαλαρή θα έλεγα μουσική και μια άλλη προσέγγιση. Θεωρώ όμω απαραίτητο ότι πρέπει να έχουμε και κάποιε παραλίε, οι οποίε να μην έχουν απολύτω τίποτα. Δεν είναι ότι αυτό δεν είναι τουριστικό προϊόν. Δηλαδή, το τι λάω δεν σημαίνει ότι είναι το τι λάω μόνο στην παραλία εκείνη τη μέρα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ από επισκέπτε που λένε Ναι, αλλά εγώ θέλω να μπορώ να έρθω στη λίμνο και να πάω σε μια παραλία που δεν θα ακούσω τίποτα. Και αν αυτό δεν το βρίσκω στη Λίμνο, γιατί να πληρώσω 300 ευρώ το εισιτήριο, γιατί να μπω σε έναν ταξιάρχη που θα κάνει 18 ώρες, παίρνω και ένα βαποράκι τη γραμμή και πάω στην έγινα πάω στη Σαλαμίνα, πάω στην Ήδρα. Δηλαδή δεν πρέπει να χάσουμε και τον τουρισμό που θέλει και αυτό το κομμάτι της Λίμνου, χωρίς αυτό να παρεμποδίζει και έχουμε αυτή την ευχέρεια από την πληθώρα των παραλιών και τις άλλες παραλίες που θέλουν οι νεότεροι, οι ροκάδες, οι τζαζάδες, τώρα πάνω να σβάζουν τη μουσική που θέλουν. Εκεί θα πούμε στο πρόβλημα ποια παραλία θα γίνει έτσι και ποια θα γίνει αλλιώς. Λυπάμαι δηλαδή πραγματικά τον άνθρωπο ή την ομάδα εκείνη που θα αποφασίσει το ποιος θα κάνει τι σε κάποια παραλιά. Έτσι να σου και... πω κάτι, δεν είναι τόσο δύσκολο ρε παιδιά. Δηλαδή, αν δεν φοβάσαι και δεν έχει συμφέροντα. Όταν λέμε, φοβάσαι να φοβάσαι να σου πούνε ότι έχει εδώ έτσι, εκεί αλλιώ κλπ. Πάλι η φύση μιλάει από μόνη τη. Και πάλι και η λογική μιλάει από μόνη τη. Δηλαδή, σε κάθε δημοτικό, σε, σε κάθε παλιό δήμο ας πούμε, θα μπορούσε να πεις οτι ότι μία-δύο παραλίε θα μείνουν έτσι. Μία παραλία θα μείνει έτσι. Οι πιο απομακρυσμένες θα μείνουν. Δηλαδή μπορούσα να μπει στο παιχνίδι. Βέβαια αυτό που δεν γίνεται οργανωμένο ξαναλέω το κάνει ίσως η φύση και η οικονομία. Ναι. Έτσι. Ωραία λοιπόν. Πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Έχουμε... Μας παίρνει ο χρόνος. Ε, Ρογμής το χρόνο δεν μπορούμε να κάνουμε. Κατάληψες ε, λοιπόν... το χρόνο. <laughs> του Ηλία. Ας την λίγο ακόμα. <laughs> Οπότε... Κυρίως η πρόταση είναι να φτιαχτεί αυτό ο διαχειριστικό φορέας... Ναι, για το κέρος είναι... λέω. των πολιτών, Έτσι. του Δήμου, όλων των φορέων που Βεβαίως. μπορούν να το κάνουν αυτό, να γίνει αυτό ο φορέας ώστε να κανονιστεί αυτή η χρήση των παραλίων, πιο συγκεκριμένα και ειδικά κάποιων παραλίων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ώστε να μπορέσει να, να μπει μια τάξη και να μπορούν όλοι οι τουρίστε να χαίρονται και οι άνθρωποι να απολαμβάνουν τον του τουρισμό. Και βέβαια, όπω είπαμε, να μην είναι το καιρό για τα επόμενα 10 χρόνια. Έτσι και να το εξαντλήσουμε, αλλά να είναι για τα επόμενα 100, 200, έτσι. για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, έτσι. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή το κέρος είναι από τι πιο διάσημες παραλίες Φέβαια. σε αυτόν τον ειδικό τουρισμό στην Ευρώπη. Πρέπει να το στηρίξουμε αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να το στηρίξουμε σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ευαισθησία οικολογική προτρέπουμε στη λιμνιακή κοινωνία. Εμείς λοιπόν να επιθυμίσουμε, κάθε Σάββατο, εκεί γύρω στις 10.30... Κάνουμε την εκπομπή μερμηλη με διάφορα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευαισθητοποίηση τη κοινωνίας κοινωνία όσον αφορά το σύστημα και το τι μπορούμε να κάνουμε για να αντισταθούμε ε, στην, ε, σε αυτό που πάει να μα κάνει, να μα συνθλίψει δηλαδή, όπω ε, λέγαμε. Λοιπόν, ε, θα επαναλάβω και τώρα ότι προτείνουμε στην λιμνιακή κοινωνία να κάνουμε ε, αρχέ Σεπτεμβρίου μία εκδήλωση χωρίς χρήματα. Γι' αυτό πρέπει να δηλώσουν ποιοι είναι διαθέσιμοι. Έτσι ακριβώ και γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Σίγουρα μέσα. Έτσι βραβό και γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Τι θα φτιάξει. Α, θα έτσι. φτιάξει ένα φαγητό. Θα φτιάξω, ό,τι θέλει. Οικολογικό. ό,τι θέλει. Οικολογικό. Οικολογικά. Ό,τι θέλετε. Ωραία. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει και την ομάδα στο Facebook. Να μην ξεχνάμε ότι η Λίμνο αυτοργανώνεται. Έχουμε περίπου 70 μέλη ήδη. Λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο νομίζω. Εντάξει, πολλά θα, μπορούσαμε να, πολλά πω, θα να... μπορούσαμε να πούμε Αλλά ο χρόνος είναι μία από τις παραμέτρους Που μας περιορίζει Ας Α, μην ας. είναι άλλα πράγματα Πολύ καλώς ορίσουμε με το σήμα των Ηλία Ας δώσουμε στην των Ηλία τώρα Λοιπόν και τώρα πάτε στις παραλίες Αλλά μην αφήσετε τα σκουπίδια σας στις παραλίες Το τραγουδάκι που παίζει είναι των τίτλων και είναι αφιερωμένο στο φίλο που θέλει νησιώτικα. Είναι από τις ακτές της Αφρικής.